Πέντε χρόνια δικασμένο, πέντε χρόνια σπιρών φυσιών μέσα στο γιατί πολλές. Πέντε χρόνια, χρόνια δικασμένο μέσα στο γεννιούλε. Από το πολύ σε το ρίξα στον αργιλέ. Α, ρε τσιμπούγει για καφέ να φιλέψω το φίλο μου. Έναν καφέ θα το πιούμε, βεζίρι μου. Και όσο για να αργιλέ, δεν το συνηθάμε. Δεν έχουμε βλέψει και καπνό. Από το πολύ σε το ρίξα στον αργιλέ. Πέντε χρόνια προσπάθεια. Πέντε χρόνια σπηρών θυσιών. μπορούν να καταστραφούν σε πέντε μέρε. Το παίρνουμε αυτό, είτε έτσι όπως το είπε ο Βανιζέλος, είτε κρατάμε τα πέντε χρόνια μέσα στο γεντικουλέ. Διαλέγετε και παίρνετε, βάλετε όποιον θέλετε, ο και ο συνειρμός γίνεται κατευθείαν αυτόματος. Πηγαίνει προς την εικόνα που θέλουμε εμείς να δώσουμε και εσείς λαμβάνετε για το ποιος θα είναι μέσα στο γεντικουλέ. Όμω αφήνουμε και περιθώρια να βάλετε όποιον θέλετε. Μέσα στο γεντίκου λέει, η ένσταση βέβαια, αν η εικόνα είναι αυτή που υπονοούμε, είναι ότι είναι λίγα τα πέντε χρόνια. Συμφωνούμε και σε αυτό, αλλά έστω και αυτό είναι μια πάρα πολύ και πολύ καλή αρχή. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε χθε εκεί στους βουλευτές, είπε να ετοιμαστούν για το 16, αν ετοιμαστούν για το 16 δεν θα έχουμε εκλογέ το 16, τσάμπα θα ετοιμαστούν, οπότε μια που θα κάνουν την ετοιμασία την κάνουν σύντομα γιατί με το που κάνουμε την πρωτοχρονιά αν φτάσουμε μέχρι την πρωτοχρονιά κάνα δύο μήνες, ένα μήνα μετά αρχίζει η προεκλογική περίοδος Βεβαίω, όλα κρίνονται στην πολιτική ουσία γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να οργανώσουμε τα ψηφοδέλτιά μας κατά τρόπο εφάμιλο με το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών και αυτό πρέπει να γίνει ήδη από τώρα για το 2016 αλλά ας είμαστε έτοιμοι Και για το 2015. για Εσύ θα μα φυλακή! Ευτυχώ! Ευτυχώς. έτοιμοι και για το 2015. Είμαστε έτοιμοι και για τη φυλακή και για το 15 και για τη φυλακή. Όλα μαζί ο καθένα διαλέγει και παίρνει. Ο πρωθυπουργό φεύγει, πάει στο Μιλάνο και αφήνει στο πόδι του το Βορύδη. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό που έχει γίνει. Ταράζονται λέει κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ταραχτεί και κάποιοι ψηφοφόροι. Πώ είναι δυνατόν το Βορύδη. Μια χαρά. Μια χαρά είναι το θέμα. Ε, δεν είναι ο Βορύδη το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ο αντικαταστάτη. Το πρόβλημα είναι αυτό που αντικαθιστά ο Βορύδη. Η συνέχεια πάντως είναι απόλυτα λογική, όπως γράψαμε και στο Twitter χθες, γιατί το χρησιμοποιούμε και αυτό που και που. Ο Βορύδης έχει πάρει δύο δαχτυλίδια στην πολιτική του ζωή. Ένα από τον Παπαδόπουλο, τη δεκαετία του 80, το Χουντικό, τον Αΐμνηστο, και ένα από τον Αντώνη Σαμαρά. Άμα έχεις γούστο, διαλέγεις τους καλύτερους. Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, τον νέο Πρωθυπουργό, τον αντικαταστάει του Πρωθυπουργού, τι ακριβώς θα πει στη Βουλή. Το λόγο έχει η αυτού εξοχώτης, πρωθυπουργός της Ελλάδος. Η κυβέρνηση είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του Ψολάκογλου. Πρωθυπουργός, πρωθυπουργός, πρωθυπουργός. Τι σαρούφα τεράβατωνε, πάντα τώνε κι αν αυτόνε, Ski latziny z załatwami To skułaki, moi, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. to skułaki, moi, to skułaki, to to skułaki, to skułaki, to skułaki, to skułaki. To skułaki, to skułaki, to skułaki, i is downy, runs to και είναι και ο αυριανό πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί και ξανά πρωθυπουργό. Έχουν κανονιστεί όλα. Υπάρχουν από κάτω οι ψηφοφόροι, η δημοκρατία στα κόμματα, οι εσωκομματικέ διαδικασίε, η ντόρα που πάλι θα μείνει με το αυτό στο χέρι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν προδιαγραφεί οι καταστάσει, και να μην ξεχνάμε ότι είχε διατελέσει και μεταφορών υπουργό και υποδομών ο κύριος Βορύδης και όλα αυτά μπλέκονται πάρα πολύ όμορφα σε αυτό τον τόπο. Αν δεν δώσεις εξετάσεις δεν σου δίνει ο άλλος το δαχτυλίδι γιατί πραγματικές εξετάσεις δεν είναι στο μαξίμο είναι σε άλλα μέγαρα της πατρίδας και της πολύ όμορφης πόλη μας, πόλης μας. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Βορύδης μιλάει με ειλικρίνεια για το μέλλον του τόπου. Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε πολίτη αυτού του τόπου Πως αυτός ο προϋπολογισμός Δεν θα αναφερθεί από την Τρόικα Με νέα σκληρά μέτρα σε έξι μήνες Θα αναφερθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Που θα βιώξει την Τρόικα Ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας Για τη χώρα και το λαό Ένα, <σχει> πέντε μέσα στο Ένα δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια Δεν το είναι αδιμοκρατία. Από το πολύ σε κλέτι το ρίχνας το ναρκίλε. Από το πολύ σε κλέτι το ρίχνας το ναρκίλε. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα βιώξει την δρόμη για ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και τον λαό. Την τώρα εγώ σκέφτομαι προσωπικώ όλε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ. Βγήκε νωρίτερα σε κανάλι και ζήτησε και είπε ότι έπρεπε να γίνει συζήτηση όταν ο Πρωθυπουργό θα ήταν εδώ. Όχι ενώ λείπει ο Πρωθυπουργό. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά και να βγαίνει ο Βορύδη. Δεν το είπε αλλά το λέμε εμεί. Να βγαίνει ο Βορύδη μπροστά. Πιο πιθανό είναι η Τώρα να γίνει Πρωθυπουργό αν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ παρά αν μείνει στη νέα Δημοκρατία. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει και η Ντόρα να γίνει Πρωθυπουργό. Είναι στην επε, -τηρίδα. επε -τηρίδα. Δεν Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν στα τυριά του σούπερ μάρκετ παίρνει κάποιος άλλος τη σειρά ενώ εσύ έχεις νούμερο πολύ πριν από τον άλλον τον ανυπόμονο Όχι τίποτα γιατί τώρα έχει οριμάσει και ο Αλέξης και δίνει διεξόδου για τον τόπο Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας το θέατρο της δίθεν διαπραγμάτευσης με την Τρόικα Φιζαρουφαντράφατωνε <Τοί> Κατακάτωνε κι αναφτωνε για τους Εγώ, Μόνη και της χώρας, περισσότερο παρά δράμα. Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη διέξοδο. το καταλαβαίνει ο καθένας Άλλωστε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό ε, Μέχρι τώρα, αν έχετε καταλάβει το τραγούδι Τώρα εδώ εξελίχθηκε με την Άννα Βύση Ακούμε και έχουμε στο μικροσκόπιο τις τρεις σχέσει του Αντώνη Σαμαρά Με τη Βύση, παλιά καλή σχέση Με το Μητσοτακέικο, παλιά και καινούρια πολύ καλή σχέση. Και με το Βορύδι, φρέσκια, πάρα πολύ καλή, πολλά υποσχόμενη σχέση. Όλα αυτά τα βάζουμε λίγο στο μίξερ, αν έχετε απορίες πόσο οδηγηθήκαμε από το Νταλάρα και το Φίσα όλο το υπόλοιπο εδώ. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όμως, η Ντόρα πρέπει να γίνει πρωθυπουργός, έχει τα φόντα, είναι άδικο αυτό που γίνεται, βάζουν το βορίδι μπροστά από αυτήν. Και αυτό νομίζω θα το παραδεχτείτε όλοι σα όταν ακούσετε τον πατέρα τη να το λέει. Η Ντόρα είναι ένα θαυμάσιο στέλεχο, για το δεύτερο σίγουρα η Μπορεί αργότερα όλα τα πράγματα έρχονται με τη σειρά του. Μπορεί αργότερα και η γίνει αρχηγό και πρωθυπουργό. Καλά πέντε ξεχασμένοι, να είναι Κι άλλα πέντε ξεχασμένος. Βγαίνει σοκολατάκι, κάτι. Μπορεί αργότερα κιντό, αλλά γίνει αρχηγό και πρωθυπουργό. Άλλη μόνο γιατί να μην γίνει, βέβαια αυτό το έχει πει όταν ακόμη ήταν ο Καραμαλή Πρωθυπουργό, έχασε εκείνη την ευκαιρία, αλλά νέα κοπέλα είναι. Πολλά υποσχόμενοι γιατί να μην τα καταφέρει και αυτή. Τι παραπάνω έχει από το βορείδι ή από το Σαμαρά ή από τον καραμαλί, πολύ περισσότερο. Για παρηγοριά οι μάγκε δεν μου πατούσαν ναργιλέ, αλλά μου πατούσαν σοκολατάκια. Βγαίνει ένα σοκολατάκι, κάτι. Είμαστε εντάξει, περνάει είμαστε, είμαστε καλά Σίγουρα. Ε, ε, ε. Γιατί ο μπαμπά μου δεν έχει και σοκολατάκια. Εμεί στο δίπλα σπίτι δεν έχουμε. <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣΣ> Κάνουμε δίαιτα. Και τα έχω, έχω κρύψει όλα για τον Ισίδωρο για να μην μπορεί να βρει κανένα. Και έρχεται εδώ πέρα δίπλα και έχει τέσσερα κουτιά. Σοκολατάκια. Γιατί τον παρακολουθώ. Ο πρόεδρο ο τρώει τρία πέντε την ημέρα. Ναι. Δεν είσαι καλά. Όταν κάνει δίαιτα, μα αναγγέλει ότι ε, κάνω τη δίαιτα και κατεβάζει τα σοκολατάκια από πέντε στα δύο. Και κατά τα άλλα τρώει όλα τα λαδερά, όλα τα αυτά, όλε τι φάβε, όλα αυτά. Μπίσα <Τι> ρε φαντραβάτο νεαρτάτο νεκιάν αυτό νε. Το σκυλάκι μου που εγώ το έχω. Τι θα το κάνω. Η κυβέρνηση είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του Ψολάκογλου. Λέει ο Βορύδης και τα σοκολατάκια με παχύ το σουιν. Από την τώρα, Πακογιάννη, που τα κρύβει κτλ. Τι κάνει τώρα σε όλα αυτά ο Σαμαρά εκτό να δίνει τα δαχτυλίδια εκεί που δεν θέλουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά θέλουν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι και κάποια στιγμή όλοι εσεί θα εγκρίνετε την απόφαση συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών κυρίω κέντρων αυτού του τόπου, διότι γι' αυτό υπάρχουν οι κομπάρσει να κρίνουν, να επικυρώνουν αποφάσει άλλων. Γι' αυτό υπάρχουν και εκλογέ. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Πολυδάπανο όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει και χωρί εκλογέ. Αλλά πρέπει να έχουν και κάποιο ρόλο οι κομπάρσι μια φορά στα τέσσερα χρόνια, όπω λέει η Δημοκρατία. Ο Σαμαράς κάνει ότι μπορεί να κρατήσει όρθιο το κόμμα. Οι ψήφοι συνείδηση έκαναν την πολιτική άνοιξη τρίτη πολιτική δύναμη στον τόπο. Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Και παραλαμβάνω με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη. Ευχαριστώ όλου πάρα πολύ. Αύριο θα Πολιτική άνοιξη. Σήμερα για το αύριο. Μπήκαμε εξειρισμένοι, βγαίνουμε ξύριστοι. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα το την Αλεξάνδρεια που χάνε. την που Πολιτική άνοιξη. Σήμερα για το αύριο Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις Και επαναλαμβάνω με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη Τρίτο κόμμα ήθελε να το κάνει από τότε τρίτη πολιτική δύναμη Κατάφερε να κάνει τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη πολιτική δύναμη Δεν και λίγο στην πολιτική σου ζωή Το τρίτο από το δεύτερο απέχουν ελάχιστα. Είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει. Γιατί λένε οι Κινέζοι ότι πολλά θα συμβούν στι εκλογέ που έρχονται. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο δεν είναι ούτε δεύτερο, ούτε πρώτο, ούτε τρίτο, ούτε υπάρχει πιθανότητα να είναι τίποτα από όλα αυτά. Παίζει με άλλε θέσει και φλερτάρει πάρα πολύ ωραία. Έκανε δηλώσει χθε και είπε τι άλλο. Αλήθειε. Εδώ υπάρχει ένα πολύ καθαρό δίλημα. Η κυβέρνηση, οι δυνάμει τη ευθύνη. Εμφανιζόμαστε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου που θέλουμε να με ανατραπεί και θα μετατραπεί σε αντιφάσεις, αβεβαιότητες, ανευθυνότητες. Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου που θέλουμε να με Και θα μετατραπεί σε ανευθυνότητε. Είναι λίγο κόντρα ο ρόλο ανευθυνότητα και Βενιζέλο και κυβερνητικό σχήμα, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουν γιατί τώρα, τελευταία, όλο επιτυχίε έχουν και όταν βάζουν ένα στόχο, τον πιάνουν αμέσω. Εδώ είναι Ελλοφρένεια, όπω κάθε μέρα, με όλα αυτά τα πολύ ωραία. 2 208 200 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Αφήνετε μήνυμα, ξέρετε σε ποιον. Αν επιβιώσετε, συνεχίζετε μετά τη μέρα σα. Μέλη στη διεύθυνση στούριο και όποιο θέλει να στείλει σε Και Ενώ το μήνυμά του και αποστολεί στο 54% 100. Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Και αφού τελειώσαμε με τι συστάσει, το μεγάλο θέμα δεν είναι μόνο ότι ο Βορύδη αντικαθιστά το Σαμαρά, αυτονόητο και είναι λογική εξέλιξη και συνέχεια. Το θέμα είναι ότι ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματο, που είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θα είναι στη συζήτηση. Τον παύσανε, τον κόψανε, τον φημώσανε. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να φημώσει τον Άδωνη, και αυτό είναι χειρότερο. Ο Σαμαρά, το μέγαρο Μαξίμου, η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε το πρωί ο Άδωνη στην υπόπτου Τσαπανίδου και μίλησε ο άνθρωπο, περιέγραψε το γκάιμό του. Δεν είναι δηλαδή εξόριστος μόνο από του αντιπάλου, είναι εξόριστος και από το δικό του κόμμα. Το είπε καθαρά. Τον φήμωσε ο Σαμαρά. Να το μοιραστούμε όλοι μαζί. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το πρόσωπο των εξελίξεων, το πρόσωπο που σήμερα ειδικά συζητιέται ακόμη περισσότερο. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σα κύριε Γεωργιάδη, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα συζητάω ο κόσμο για εσά, κύριε Γεωργιάδη, ότι ενώ θα έπρεπε να είσαστε στη Βουλή και να είσαστε ο εισηγητή στην ψήφο εμπιστοσύνη στη διαδικασία, δεν είσαστε. Αντικατασταθήκατε δηλαδή. Και αυτό γιατί συνέβη, Η, η, η επίσημη Όχι. απάντηση από τα χείλη τα δικά σα ποια είναι, Δεν την έχω ακούσει. Προφανώ ο Αντώνη Σαμαρά θέλει να με φημώσει. <ΣΣΣ> και προφανώ το έκανα αυτό γιατί προσδοκά ότι λόγω αυτή τη θα πάψουν τα κανάλια να με καλούν. Ακόμα και αν αυτό συνέβαινε όμως, έχω τέτοια κάμπλα που μπορώ να λείψω και καμιά πενταετία και να μην έχει γίνει κανένα πρόβλημα. Ρούφα, ναι, ναι, Προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να με φημώσει. Λανί, λανί. It's money. It's money. Προφανώς η κυβέρνηση αυτή τη φορά θέλει να με φημώσει. Ματέος, mix it up. Years. Ακόμα και αν αυτό συνέβαινε, όμω έχω τέτοια κάμπα που μπορεί να λείψουν και μια πενταετία και να μην έχει γίνει κανένα πρόβλημα. Φίσα, πέντε χρόνια προσπάθεια, πέντε χρόνια σκληρών θυσιών μπορούν να καταστραφούν σε πέντε μέρε. Η κυβέρνηση είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του Σολάκογλου. Της χώρας, περισσότερο παρά δράμα. Μια χάρα τα λέει ο Αλέξης. Έχουν προτάσει στο ΣΥΡΙΖΑ και τις έχουν βελτιώσει λίγο για να πιάσουν το σφιγμό τη εποχή. Όπως λέει και ένας φίλος που στέλνει μήνυμα, η Ντόρα είναι στην επετηρίδα, ο Βορύδης όμως αξίζει γιατί είναι, ήταν και θα είναι στην επεντηρίδα. Αν θυμόσαστε, το πρώτο δαχτυλίδι που είπαμε, πριν το Μιχαλολιάκο, το είχε ο Βορύδης, το Μιχαλολιάκο τη χρυσή αυγή. έχουν ξανανταμώσει όλ Σε άλλα χαρακόμματα της δημοκρατίας πάντα για τα συμφέροντα του λαού. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο Βορίδη θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι ο βάσταζο του Σαμαρά. Δεν είναι βάσταζο η λέξη. Κάνετε μεγάλο λάθος. Βλέπετε εδώ τα λαμόγια, τα πρωτοξάδερφα και, και ο κομφερασχέ. Πρωτοσέλιδο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μα γυρίζει στα μνημόνια, λέει ο Σαμαρά. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σύμμαχο με Ιταλία, Γαλλία, όχι βάσταζο τη Γερμανία. Βαστάζο. Τι σημαίνει Βαστάζο, Άστα. Μην τα εξηγούμε τώρα, δεν είναι και ώρα. Έχει έρθει η ώρα του λαού, δεν μπορεί να περιμένει. Μπέναν αποστολή θα ήθελα. Εγώ είμαι. Αποστολή θες; Ναι. Να σου πω κάτι, αυτό το βούλτεψι, γιατί δεν το αποσύρουνε, Του κατέβουν. Κάνεις... Μην δεν θέλω μα. Δεν θέλω μα. Ξεκόλα. Α. Όχι για να αποσύρουνε. Η φήμη ακούστηκε Πρέπει. το Σαββατοκύριακο ότι θα παραιτηθεί. Το ζήτησε Λίγο Σαμαρά και με έπιασε σύγκριο. Καλά γελάτε και τα μικρά παιδιά με αυτά που λέει. Δεν το ξέρει, καταλαβαίνω ότι του κάνει κακό. Καλό είναι, τι κακό. Αυτό σενιάζει έναν το καλό τη Νέα Δημοκρατία. Να γελάνε τα μικρά παιδιά. Μπράβο, αποστολή. Είχαν ρίξει άλλο γυάλι τα μικρά παιδιά. Τρία χρόνια μνημόνιο έχουν χάσει όλη τη σειρά Playmobil τα τρία χρόνια που περάσανε. Αν μπράβο, Μπορεί. Έχουν να πάρουν παιχνίδι τρία χρόνια. Α Ας γελάσουν με τη βούλτευση κάτι να αποζημιωθουν. Αυτά τα μπουμπούκια που υπογράψανε χωρίς να διαβάσουν τίποτα μέσα, για να, να κάνουν σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει Πρωθυπουργό να υπογράφει ότι να του απαγορεύουν να δανειστεί από άλλο κράτος. Υ, υπάρχει... Ποιος καλά να το απαγορεύουνε, Γιατί. Το Σαμάν δεν το προλαβαίνουμε, τις υπογραφές του δεν προλαβαίνουμε. Τη στιγμή που πα να του πει κάτι να το απογορεύσει, έχει υπογράψει ήδη. Ε, δεν προλαβαίνουμε το χέρι του αυτά. Πιο το έχω... γρήγορο και ψυκιά του. Ναι, δεν το έχω ακούσει από πουθενά. Δεν ξέρω τώρα να το έχει πει ή μου έχει ξεφύγει εδώ πέρα. Τώρα για αυτή τη στιγμή έκλεισε και το... η τηλεόραση, κόπηκε το ρεύμα εδώ πέρα. Αμαν, πού είσαι, γιατί. Ε, στο λεποχώρη. Στο λεποχώρη κόπηκε το ρεύμα, να το πούμε. Ναι, ναι. Δώστε ρεύμα στα <χωρι> λεποχώρη τόλι, επειδή ακούω κάποιου πρωινού τύπους να λένε ότι αυτοί που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή δεν είναι φασίστε και δεν είναι Χρυσαυγήτε και δεν έχουν ευθύνη, έχουν 100% ευθύνη αυτοί που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή γιατί ξέρουν ακριβώς περί τίνο πρόκειται. 100% μη χαϊδεύουν με τα αυτιά του. Καλά σου είπε η κυρία αυτή που σε πήραν το λάο και σου είπε για τα ελληνικά τραγούδια. Έτσι, βάλτε στο τραγούδι του ε, Και βάλε και το άλλο το τραγούδι που τραγουδάχαν οι εξόριστες Νομίζω στη Μακρόνισο Βάλε ελληνικά να ακούσει η γυναίκα να μορφωθεί Το καρναβάλι ε, Είναι κάτι γυναίκε εξόριστες που τραγουδάνε Δεν ξέρω νομίζω ναι το καρναβάλι κάτι τέτοιο είναι Αρχίζει <Τι> αλήθεια σαν παραμύθι Από αυτά που έλεγε η γιαγιά Πόσα από τα σίδερα και το μόνο, Άρθει μια μέρα η δεύτερη. Ναι.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 ο παππούς σου, η γιαγιά σου, ο προπάπους σου, Φροντίσαμε γι' αυτό. Ψηφίζαμε 40 χρόνια του κατάλληλου. Λε, ε. Και δεν το είπε, ντράπηκε. σε πω την αλήθεια... Και πε και για πριν από 40 χρόνια. Είχε και άλλη ιστορία που βοήθησε στην μη ύπαρξη σημερινή ιστορία. Εγώ δεν βοήθησα. Υπήρχε, Υπήρχε και πριν. Υπήρχε και παππού Παπανδρέου. Υπήρχε και θείο Καραμαλή. Υπήρχε και Παπαδόπουλο Γεώργιο. Λε, ε. Υπήρξαν πολλά. Ο παππού μου πήγε διακοπέ στη Μακρόνισο, λε. Και μεταξάδε διαλέξατε. Πε του για όλα, μην τρέπεσαι. Λε, ε. Δεν υπάρχει απάτηση νομίζει. σου ένα καταδοπιστικό πυθερό. Mm. Δεν θέλω να σου πει ροδιχόνια στην οικογένεια Μην τα κάνει να σε μισήσουν ε. Ε, Αλλά ε, πες ε. στην αλήθεια Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα Θέλει ελεύθερια πλωσιά Μα στην ψυχή μα κλείνουμε κόσμο Που φτερουγίζει ελεύθερια Λάιτιτ, Σήμερα συζητάω ο κόσμο για εσά, κύριε Γεωργιάδη, ότι ενώ θα έπρεπε να είσαστε στη Βουλή και να είσαστε ο εισηγητή στην ψήφο εμπιστοσύνη στη διαδικασία, δεν είσαστε. Αντικατασταθήκατε δηλαδή. Απάντηση από τα χείλη τα δικά σα πια είναι, δεν την έχω ακούσει. Προφανώ ο Ντόνι Σαμαρά θέλει να με φημώσει. <Ρι> Ακόμα κι αν αυτό συνέβαινε όμω, έχω τέτοια κάμπα που μπορώ να λείψω και μια πενταετία και να μην έχει γίνει κανένα πρόβλημα. Πόσε αλήθειε πια μέσα σε μία πρόταση από αύριο αύριο. Έχουμε πρεμιέρα στο μπάτμινγκτον. Θυμόσαστε, ίσω να το έχετε δει αρκετοί ακροατέ. Αν δεν το έχετε προλάβει το 2012, καλό θα είναι για 10 μέρε θα παίζετε το ΜΑΟΤΧΑΟΖΕΝ, το συγκλονιστικό αυτοβιογραφικό χρονικό του Ιάκωβου Καμπανέλη, που παρουσιάστηκε πριν δύο χρόνια. Ήταν Δεκέμβριο, στον ίδιο χώρο. Την παράσταση την έχει σκηνοθετήσει ο Θέμη Μουμουλίδη. Είχε προκαλέσει χιλιάδε τότε θεατές, με μουσική βεβαίω, Μίκη Θοδωράκη. Ε, με 18 μελή ορχήστρα Ερμήνευε η Ρίτα Αντωνοπούλου έπαιζαν μεταξύ άλλων και παίζουν ε, ο Στέλιος Μάινας, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και άλλοι πάρα πολλοί ηθοποιοί Αύριο κάνει την ε, πρεμιέρα να το πούμε έτσι και για 10 μέρες για 10 παραστάσεις 9 έως 19 Οκτωβρίου στο θέατρο Μπάτνιντον το Μαουτχάουζεν τόσο εμβληματικό έργο μας έχει αφήσει και αυτά τα Πολύ ωραία τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, από τη Μαρία Φαραντούρη στην πρώτη εκτέλεση. Εδώ τραγουδισμένα η Σάξια, από τη Ρήτα Αντωνοπούλου. Το αφήνουμε αυτό. Επειδή μπορεί να αφορά και Σιριζέος, το ακούσατε εντάξει τώρα, οι Σιριζέοι, ακροατές, να κλείσουν λίγο το ραδιόφωνο, γιατί θα ακούσουμε έναν αντίπαλο της άλλη πλευρά ιδεολογικό, να μιλάει για επιχειρηματικότητες, Για ανταγωνιστικότητε, γιατί στα μυαλά των αριστερών όλα αυτά έχουν μια άλλη διάσταση και ξέρουμε τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα, των πραγματικών αριστερών, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, πώ λειτουργούν στη δεδομένη φάση ανάπτυξη του καπιταλισμού. Λοιπόν, ακούμε τον Γιάννη Στουρνάρα να περιγράφει ακριβώ όλο αυτό το αρρωστημένο πλέγμα. Η Σιριζέη, κλείστε λίγο. Σήμερα θα σα παρουσιάσω επιγραμματικά ένα συμπαγέ πλαίσιο που εμεί προτείνουμε. Για την τόνωση τη επιχειρηματικότητα και τη ιδιωτική επένδυση. Πρόκειται για αλλαγέ, οι οποίε δεν έχουν δημοσιονομικό κόστο, αλλά παράγουν τεράστια πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε όλη την οικονομία. Πρώτη μεγάλη παρέμβαση, πρώτη μεγάλη αλλαγή, η απλοποίηση τη αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Με ριζική ουσιαστική απλοποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου και των βημάτων για την αδειοδότηση επενδύσεων, καθώ και για την ίδρυση αδιοδότιση και λειτουργία επιχειρήσεων με τη λειτουργία στην πράξη και όχι στα χαρτιά όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα τις λεγόμενες υπηρεσίες μιας στάσης για όλες τις επιχυρίσεις περιλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. αν τώρα το διαφωνώ δεν ήταν ο Στυρνάρας βέβαιος ήταν ο Άλεξις Τσίπρας σε κείμενο όμως του Γιάννη Στουρνάρα αυτό είναι ένα μικρό θέμα που μόνο εμάς εδώ τους γραφικούς απασχολεί καθότι αλλάζει σελίδα ο τόπος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 Χειάρικα. Απλά είναι να στον δώσω γιατί ε, μου έλεγε αν μπορούσε να του κάνει ευκολίε. Ναι. Κάτι να στον δώσω να μιλήσω Α, είναι εκεί. Ναι, καλησπέρα. Ε καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά, καλά. Εδώ είμαι συνάδελφο. Εδώ με το Σ, φίλο μου. Στρατέο. Ένα... Καλά, εδώ με ένα. Σε ποιο σώμα είστε. Στο τεχνικό. Λύκειο. Όχι. <laughs> ποιο τεχνικό. Αεροπορία. Στρατό. Τι είναι αυτό. Στρατό, στρατό. Σειρά. Σειράς, ναι. Πάλι καλά, φαντάσει να σου να χλωρά. <laughs> <laughs> <laughs> Καλό. <laughs> Δεν ξέρω να σου είπε φίλο, έχω και humors. Τι ήθελε εσύ αυτό στρατιωτικό. Ναι, <laughs> ναι! Έχω το τζμιον εγώ, χακί είναι, σου κάνει. <laughs> χακί τι μοντέλο, Χακί Ματ, τι μοντέλο, δίμετρο Κώματο. <laughs> έχει δύο μέτρα πλάτος και ένα είκοσι βάθος Μήκος Το πέρο το έχω και εδώ Α το είχες κι εσύ Ναι Τώρα το έχω εγώ το πουλάω Ναι Εσύ έχεις μετρητή, θα κάνουμε τι θα κάνουμε Έχεις δάνειο Πόσο το είσαι 3,5 3,5 λέω Α. Ναι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 Μα όχι. Α, τι είμαι είσαι το... κομμουνιστής το καλό τεχνών είμαι. Τι είσαι, Το καλό τεχνών. Στρατιωτικό των καλό τεχνών. Ναι, ναι, ναι. Το πήγε για αδερφή και σου βγήκε και πιο μπροτάλ. Είμαι το καλό τεχνών, είμαι πώ το έχουν βάλει εκεί. Καλλεχνί να... που λέμε, και σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι, αφού έχω φίλο τον λευφάκι, τι άλλο. Ναι, τώρα κατάλαβα, αυτό πρέπει να το καταλάβω. Να σου πω τώρα. Κουντικό και ελευθεράκι δεν πάει. Ούτε κομμουνιστή τίποτα κακά, τέτοια είσαι. Ε? δεν είσαι τίποτα κομμουνιστή από αυτά τα κακά. Όχι, όχι, είμαι φιλελεύθερο. Ακόμα καλύτερα. Τα είμαι φιλελεύθερο. Δεν μπορώ να σου πουλήσω το αυτοκίνητο όμω ρε φίλε. Γιατί? Συγχαίρω με του φιλελεύθερου. Και τι θέλει, κουντικό. Όχι, στο κουντικό θα το συζητάγαμε αλλιώ. Θα μου δίνε κάτι, θα σου δίνα κάτι άλλο. Κάτι θα γινόταν η φάση. Στην ανάγκη θα σου έτσι το αυτοκίνητο και θα σου χάριζα και την άλλη μισή Κύπρο. Έστω. <Συκλώσεις> Κατάλαβες Όχι, ναι, ναι. Ενώ τώρα δεν μπορώ. Σε φιλελεύθερο, φίλε, δεν μπορώ. Δεν okay. Εκτό και να συζητήσουμε άλλη τιμή. Σε φιλελεύθερο, 5.000 και πάνω. Έγινε. Κατάλαβε, είμαι και λίγο σιγάρι. Στο βαδιστό Ότι θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Μία έχω Και θα σε αφήσω χωρί τα σπά σου, τις χιόγκε σου, τα πακέτα σου και την πακέτα με ανταλλακτικά και εργασία. Και από πόσο λε, μόνο από 76 ευρώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε service στο αυτοκίνητό σα από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα service στο site της Mercedes-Benz και στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών. Στο σέρβι τη Mercedes-Benz δύσκολα να πει όχι. Πάσε το θείο, πιάσε τον τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο τζόκερ. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στι 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είσαι επαγγελματία στα νότια προάστια. Τώρα η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα Κάσεν Κάρι σε πωλήσει και δίκτυο καταστημάτων έρχεται στον Άλυμο για να σου προσφέρει τι πιο χαμηλέ τιμέ και τι πιο δυνατέ προσφορέ. Έρχεσαι πανεύκολα, παρκάρει άνετα και απολαμβάνει μοναδική ποικιλία. Μετρό Κάσεν Κάρι. Μην το ψάχνει, εδώ είναι το κέρδο σου. Εγένεια Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Λεωφόρο Σαλίμου 70 κελαμία. Αποκλειστικά για επαγγελματίε λιανική πώληση και μαζική εστίαση. Skąd mo. την πιο όμορφη μέρα μαζί με την ομάδα σου στις μεγάλες διοργανώσεις Απόλαυσε στα κανάλια Nova Sports Όλους τους αγώνες και των 18 ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος Τις μεγάλες αναμετρήσεις στο Champions League Το Europa League, τη Euro League Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και βόλεϊ Και πολλά ακόμη Nova Sports, όλα για την ομάδα σου Πληροφορίες nova.gr Κάθετος Nova Sports Ορίστε. Δεν φτάνει που θα αργήσουμε 20 λεπτά τουλάχιστον! Προχώρα, άνθρωπε μου! Ξέχασε και το φάκελο του κυρίου Θέμη στο κλειστό! Μα κυρίδιευθε! Καλά, θα... παίζει με το κινητό σου τώρα! Μου λε τι θα του πω θα ρωτήσει πόσα κομμάτια έχουμε στοκ! Μισό! 904 α, α, α, α, με κορυδεύει! Παίζει μου, βρε, τι θα του πω! 39 ευρώ το ένα. Μόνο αν παραγγείλεις σήμερα! Με μηχανογράφηση software αλλάζει ο τρόπο που κάνετε τη δουλειά σα. Για μια ανοιχτή επιχείρηση στο είναι 8 το βράδυ. Αυτή είναι 14 ώρες μπροστά. 8 και 14 κάνει 22. 22 είναι 10 το βράδυ ή σήμερα. Θα τους τηλεφωνήσω. Όταν η διαχείριση της προσωπικής σας οικονομίας βρίσκεται στα κατάλληλα χέρια, το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι ό,τι σας ευχαριστεί. HSBC Premier. Εστιάζουμε στη σημαντικότερη οικονομία του κόσμου. Τη δική σας. Μάθετε περισσότερα στο hsbc.gr κάθετος Premier. HSBC, η τράπεζα με την παγκόσμια παρουσία στην Ελλάδα. Την Κυριακή με τη Real News. Αλκύνο Ιωαννίδη. Κάποιο είπε πω δρόμο είναι η φυλέβα τη φωτιά. Ψυχή μου πάντα ανακυλά. Τα μεγάλα τραγούδια του αγαπημένου δημιουργού. Κάποιο είπε πω ταξίδι είναι μόνο η προσευχή για μου να σε ζωντανή. Όσα η αγάπη όνειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιο αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Μα το πρωί Ναι, σε φεύγεις, ανοίγω τα μάτια κι αμέσως πεθαίνεις, μην ξημερώνεις, ουρανέ. Άδια η ψυχή μου, το λωμάτιο άδειο κι από τον όνειρό μου ακούω τα χάρια το λιγμό σου να λέει όνειρο. Μια συλλεκτική έκδοση που επιμελήθηκε ο ίδιο. Μη χάσετε την καρσετίνα και με τα τρία CD. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο ένα φτυνόξενο δοκείο. Για δυο στιγμέ φτιαχτεί ο πρόεδρο. Τι νύχτε όταν μένω μόνο, τι σιώπε μου να μετράω. Να σε ετοιμάζω όταν φωνάω, να μου λε. Ριαλ Η αληθινή εφημερίδα Ριαλ FM Στους 97,8 Το αληθινό ραδιόφωνο Μάλι, μάλι, μάλι. Να οργανώσουμε τα ψηφοδέλτιά μας κατά τρόπο εφάμιλο με το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών αλλά ας είμαστε έτοιμοι και για το 5 Το λέει ο άνθρωπος καθαρά να είμαστε έτοιμοι και για το 5 πόσο πιο καθαρά να το πει προ τα στελέχη από κάτω, τα οποία τάραχα δέχονται ό,τι νούμερο ε, έρθει από πάνω από την εισήγηση Τον εξόρισαν οι Σιριζέοι, τον κόβουν οι δικοί του, γιατί, γιατί είναι ένας πραγματικός δεξιός, αγνό. Και ακούμε για ποιο λόγο είναι δεξιό. Εμεί είμαστε δεξιοί. Αυτό ω δεξιοί. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μα, την αξιοπρέπειά μα. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Γιατί είμαστε δεξιοί, Ποιο είναι ο λόγο που μα κάνει δεξιού, Γιατί πιστεύουμε σε αυτά τα πράγματα που θα σας τα πω τώρα. Πιστεύουμε στην παραδοσιακή συγκρότηση τη κοινωνία. Γι' αυτό μα λένε συντηρητικού. Μα αρέσει η πατρίδα. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρο τη εθνική κυριαρχία. Θα περιοριστούν. Ζήτω η Ελλάδα! Μας αρέσει ο εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού τη τρόμενη. Μα αρέσουν οι παραδόσει μα. Ήθελα να σα παρακαλέσω να μου κάνετε ένα αρρωστέτια. Μα αρέσει η οικογένεια. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειαοκρατία, είναι η δική μου περίπτωση. Μα αρέσει η θρησκεία μα. Πιστεύω σε έναν θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητή, ουρανού και γη, ορατώντε πάντων και αοράτων. Μα αρέσει αυτό που λέει η τεχνική συγκρότηση. Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια είναι. Κόμμα είναι λεφτά θέλει. Ε, βέβαια. Πρέπει να έχουμε φίλου, κύριε Υπουργέ. Δεύτερο πράγμα, μα κάνετε εξούσου. Μα αρέσει η ελευθερία του ατόμου. Εντό ενό τετάρτου θα είστε εντελώ καλά. Μα αρέσει δηλαδή η ελεύθερη οικονομία. Η μάσα, η ρεμούλα. Μα αρέσει το άτομο να δράσει μια κοινωνία ελεύθερο, να αναπτύσσει την προσωπικότητά του και τι οικονομικέ του δεξιότητε. Τριάντα μου δίνανε και για εβδομήντα με βάζανε και υπόγραφα. Υπόγραφε, ναι. Πιστεύουμε σε ένα μικρό κράτο με ρόλο ιδιωτική που θα αφήνει τον άνθρωπο και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Να αναπτύσσει οικονομικέ δεξιότητε. Βγάχα! Από εδώ στο το πουλάκι! Και βγήκε το πουλάκι. Έτσι καταλάβαμε για ποιο λόγο ο άδων είναι δεξιός. Κάπω έτσι είναι το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινεί τη δεξιά όντω τα τελευταία 100 χρόνια. Κάπου εδώ και κάπω έτσι με την ιδεολογική θωράκιση πια φτάνουμε στο τέλο. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γιάννη Παπαδόπουλο, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Λίγο πριν και μέχρι τότε. Λαό το τρίτο μέρο. Γεια σα. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Κανεί. Λοιπόν, κοίτα, αυτό ο άδων τη πρέπει να λέγεται Αϊδώνη. Από τη φωνή του μαγεύτηκε η Ευγενεία, μαγεύτηκε. Αϊδιώνη, μάλλον πρέπει να λέγεται. Αϊδιώνη, από την αϊδία που σου προκαλεί. Δηλαδή είναι το Αιδώνη, του συμπαθέ πτηνό, και ο Άδωνη το Αιδιώνη, α πούμε. Ε, έχουμε πολλά φωνή, εντάξει, όποιο αρέσει. Ε, λοιπόν, κοίταξε, αυτό λέει θα κάνει την αξιολόγηση. Αυτού, ποιο θα του αξιολογήσει, Όλου, Μουρίνι. Ο ελληνικό λαό. Μια χαρά του έχουμε αξιολογήσει. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο, δεν τον βγάλατε τον Άδωνη, ει τι πρωτεστέ, δεν θυμάμαι. Ποιο τον έβγαλε, Απένα. Αξιολογήθηκε. αξιολογήθηκε. Μακριά από μένα, να σου πω το λίγο. Το 20% των ψηφισμάτων, Σε... Αυτή η τεράστια πλειοψηφία λίγο είναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι ρε Μάκα γιατί είμαι αγράμματος Από βουνό κατέβηκα Πάλι καλά φαντάσεις να σου είναι αγράμματος Καλύτερα αγράμματος Έχει καθαρό άρα πάνω Δε μου λες Έλα. Αυτοί οι φόροι, οι φόροι που βάζουν οι τουρκάλες είναι και σε άλλα κράτη της γης Μάλλον Αν μάρθουνε και μου πάρουν το σπίτι θα τους γραμμάσω το Άγιο, ξέρεις, ε. Έχω καραμπίνα δω. Και τον αώμα, το και τον κουράδα τον άλλον. Το θέμα είναι ότι εσύ περιμένεις μέχρι να σπάσουν να πάρουν το σπίτι. Ότι ο πύχης σου είναι εκεί. Όταν θα φτάσουν έξω από την πόρτα. Μήπως να το έκανες πριν φτάσουν στο δικό σου το σπίτι. Ε, αυτό είναι ρε. Ε. Εσύ θα πληρώσει για πες μου. Αυτό είναι ρε, αλλά περιμένεις την πόρτα σου. Τέλος πάντων. Εσύ θα πληρώσει, ρε τόλια. Βέβαια θα Εγώ θέλω να Έλα. Πήρα να σου πω για την Ταλίκα γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα με αυτά που Άντε, πε. Ο άλλο λέει 20 χιλιόμετρα, λέει προσπαθεί να φρενάρει και κάτι τέτοια. Λοιπόν, κατά πολύ σύντομα θα σου πω: Κατά πρώτον, οι Ταλίκε έχουν δύο διαφορετικά συστήματα εκτό από τα φρένα του. Έχουν το γνωστό κλαπέτο που είχαν παλιά και έχουν και ένα άλλο σύστημα που λέγεται retarder και με αυτό φρενάρει. Από εκεί θα μου αλλάξει τα κλαπέτα. Τέλο πάντων, ναι. και ένα το πρωί το έλεγε retarded. Γιατί ήταν μάλλον retarded στον παπαδάκι. Τέλο πάντων, το όλο θέμα ποιο είναι ότι άμα δει ένα παλιό ντοκιμαντ του 80 για του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 Λοιπόν, τώρα πάμε σ' άλλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον σταθμό σου και χθε στο Γεωργίου, δεν ξέρω αν έχουν συνεκομπεί, πήρε ένα γελίο, άκου να δει τι κρυμμένο ήταν, υποτίθεται λέει δήλων Ολυμπιακό και ξεσήκωνε τον κόσμο τη ΑΕ κατά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν του αφήνει οι να κάνουν γήπεδο, τον κόσμο του κατά του ΣΥΡΙΖΑ για το βοτανικό τότε και έλεγε και Δηλαδή, μιλάμε ο τύπο. Μπράβο στο Γεωργίου που τον ξεφτύλησε και μπράβο σε όλο το κοινό του Real που κατάλαβα ότι έχει τελικά το πολύ ψηλό επίπεδο που παίρναν όλοι και τον κράζανε. Και μάλιστα επειδή χρησιμοποίησε και το επιχείρημα για την Κούρτοβικ, πήρε ένα άνθρωπο και του λέει να μα πει πιο που είναι δικηγόρο ο Βορύδη. Θυμάστε στην υπόθεση με το. Με μα... την Ενέργεια. Ελλάσσα Πάουερ και Ενέργεια. Ναι. Λοιπόν... Βέβαια, τώρα που μου λε για Κούρτοβικ. Ναι. Μου ήρθε αυθόρμητα μια αφίσα που τη στοχοποιεί τελείω στον Άγιο Παντελέη, μόνο αμαπάς. Ναι. Πρέπει να δει την Αφίσα και την Κούρτοβικ. Δεν δε το έχω δει, δεν το έχω δει. Α, σ ψάξα να το δει που είπε η Κούρτοβικ να κλείσει το αστυνομικό τμήμα στον Παντελέημονα. Α, ναι. Να, ναι. Μήπω ήταν από καμιά τέτοια επιτροπή ο φίλο. Η πλάκα ξέρει ποια είναι. Ποια. Την Αφίσα αυτήν την υπογράφουν Μ? οι κάτοικοι του έκτου διαμερίσματο. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Όταν ακούσει κάτοικοι. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Μυρίζει υπόθεση Κορδέλη. Που ήταν μια αθώα που περνούσε από τη βίλα Αμαλία και μια χαρά το υιοθέτησαν όλα τα κανάλια. Ναι, ν, ακριβώ η θέμη. Εκ Συνεργάζονταν με τον Παλτάκο, ο οποίο Μαλτάκο συνεργάζοζαν με τον Κουβέλη ο οποίο τώρα θέλει να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Γι' αυτό και εγώ το λέω στους συντρόφους μου του Ιζέου, μακριά από κουβέλι και κερεπούσει. Δεν ξεχνάμε τι έχουν πει. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το πρόσωπο των εξελίξων, το πρόσωπο που σήμερα ειδικά στη ζητιάτα ακόμα περισσότερο. Τύριο Άδων Γιοριάδι. Κυνοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σα κύριο Γιώργη. Καλώ ήρθατε.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 Ακόμα κι αν αυτό συνέβαινε όμως, έχω τέτοια καμ*** που μπορώ να λείψω και καμιά πενταετία και να μην έχει γίνει κανένα πρόβλημα. Φύσα, ρούφα, δράβα, ναι, πάτα, ναι, Προφανώς, ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να με φημώσει. Λανί, it's money. It's money. Προφανώς, η κυβέρνηση αυτή τη φορά θέλει να με φημώσει. Mateos, mix it up. Years. Ακόμα και αν αυτό συνέβαινε, όμω έχω τέτοια κάμπα που μπορεί να λείψω για μια πενταετία και να μην έχει γίνει κανένα πρόβλημα. Πέντε <laughs> <a baby>, <laughs> χρόνια προσπάθεια, πέντε χρόνια σκληρών θυσιών, μπορούν να καταστραφούν σε πέντε μέρε.